Μάθημα δεύτερο Γεια σου Τζον Περιμένεις πολύ Δεν περιμένω πολύ Γνωρίζεις τη φίλη μου Όχι Δεν γνωρίζω τη φίλη σου Να σας συστήσω Η Δεσποινίδα Ανα, Ο κύριος Τζον Χαίρο πολύ Χαίρο πολύ κύριε Πού πάμε τώρα Πάμε στο μουσείο Είναι μακριά Όχι, είναι κοντά Πάμε γρήγορα Γιατί ο Πάνος περιμένει εκεί Επέκταση Το μουσείο είναι κοντά Το ξενοδοχείο είναι μακριά Γιατί πάει στο ξενοδοχείο Γιατί περιμένει ο Κώστας Ο Τζον είναι ξένος η Τζέιν είναι ξένη. Εγώ περιμένω εδώ. Εσύ περιμένεις εκεί. Πού πας? Πάω στο σχολείο. Πάω στο ταχυδρομείο. Πάω στο φαρμακείο. Πάω στο βιβλιοπωλείο. Πώς σε λένε? Με λένε Κώστα. Και σένα... Εμένα με λένε Μαρία. Πώς τον λένε το δάσκαλό σου? Τον λένε Πέτρο Ραφτόπουλο. Πώς τη λένε τη δασκάλα σου? Τη λένε Νίκη Βρετού. Γνωρίζεις τον πάνω. Το γνωρίζω. Γνωρίζεις την Αλίκη? Τη γνωρίζω. Περιμένεις το παιδί? Το περιμένω. Πού είναι η Ιταλία είναι στην Ευρώπη Πού είναι η Αγγλία είναι στην Ευρώπη Πού είναι η Ελλάδα είναι στην Ευρώπη Πού είναι η Γερμανία είναι στην Ευρώπη Πού είναι η Γαλλία είναι στην Ευρώπη Από πού είσαι Είμαι από την Ασία είμαι από την Αφρική Είμαι από την Αμερική, είμαι από την Αυστραλία.